Κεφάλαιο Ι, Σελίδα 40, Στοιχία 1-31. Οι 12 μαθητέ, το έργο και η εξουσία των. 1. Και αφού προσκάλεσε τους 12 μαθητάς του 12 μαθητέ του, έδωκε νη αυτού εξουσία και δύναμη επί των ακαθάρτων πνευμάτων, ώστε να τα βγάζουν από του ανθρώπου και να θεραπεύουν κάθε είδο ασθενεία και κακοδιαθεσία. 2. Τον δε 12 αποστόλων τα ονόματα είναι αυτά. Πρώτος καταριθμεί το Σίμων, ο οποίο υπό του Χριστού και των ακολούθων του ονομάζεται πέτρο. και Ανδρέα ο αδελφός του Ιάκωβος ο Υιός Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός του 3. Φίλιππος και Βαρθολομέος Θωμάς και Ματθαίος που διατέλεσε τελώνεις Ιάκοβο ο Υιός του Αλφαίου και Λεβαίος ο οποίο επωνομάστη 4. Τέσσερα Σίμων ο Κανανίτης ήτι και ούδας ο Ισκαριώτη, ο οποίο και τον παρέδοκεν στου εχθρού του για να τον θανατώσουν. 5. Του 12 αυτού απέστειλαν ο Ιησούς και του έδωκε παραγγελία, λέγον ει δρόμων που θα σα οδηγήσει ει χώρα κατοικουμένη από Ιδωλολάτρα να μην μεταβείτε, και ει πόλη που ανήκει Σαμαρίτα να μην εμβείτε. 6. Πηγαίνετε δε καλύτερα ει τα χαμένα πρόβατα που κατάγονται από το γένο του Ισραήλ. 7. Εκεί δε που πηγαίνετε, κηρύτεται λέγοντα ότι είναι η πλησία συνείδηση τη γη έλευση και εγκαθίδρυσης τη βασιλείας των Ουρανών. Με το λίγον ιδρύεται η Εκκλησία, η οποία δια του κηρύγματο του Ευαγγελίου και τη Χάρτα των Μυστηρίων, θα μεταδίδεται ει πιστούς πιστού η θεία ζωή τη επουρανίου Βασιλεία. 8. Προ επιβεβαίωση του κηρύγματό σα, σα δίδω εξουσία και δύναμη να θεραπεύετε ασθενεί, να καθαρίζετε νεκρού, να ανασταίνετε νεκρού. Να εκβάλλετε δαιμόνια Δωρεάν ελάβετε την χάριν αυτήν της ταυματουργία, Δωρεάν και χωρίς να λαμβάνετε χρήματα Δώσατε την κι εσείς 9. Μη αποκτήσετε χρυσά Ούτε αργυρά ούτε χαλκά νομίσματα Τα οποία αναφυλάτεται στα ζώνα σας 10. Ούτε σάκο να αποκτήσετε Για να βάζετε εις αυτόν ψωμίδια των δρόμων που θα κάμετε Ούτε δύο υποκάμισα Ούτε υποδήματα εκτός από τα πέδιλα που θα φορείτε Αλλούτε και ράβδων. Σας είναι περί τα αυτά, διότι είστε εργάτε που εργάζεστε για την πνευματική ωφέλεια των ανθρώπων και ο εργάτης είναι δίκαιο να λαμβάνει την τροφή του από εκείνους για τους οποίους μοχθεί. 11. Εις όποιαν δε πόλην ή χωρίων μεταβείτε, εξετάσατε ποιος είναι αυτήν με καλήν υπόλοιψη άξιος να σας φιλοξενήσει και εις το σπίτι εκείνου μείνατε έως όταν αχωρίσετε από την πόλην 12. Όταν δεν εμβαίνετε στο σπίτι του ανθρώπου που σας τον εσύστησαν ως άξιον δώσετε χαιρετισμό και ευχήνει σε αυτό λέγοντες ας έλθει η ειρήνη στο σπίτι αυτό. 13. Και αν μένει στη στο σπίτι αυτό αποδειχθούν άξιοι του Ευαγγελίου δια της πίστεως με την οποία θα το δεχθούν ας έλθει η ειρήνη την οποία του ευχήθητε εις αυτούς. Εάν όμως δεν είναι άξιοι η ειρήνη σα επιστρέψει εσά. σας και ας αυξηθεί έτσι η ειρήνη την οποία ανέχετε. Δεκατέσσερα. Κι όποιο δεν σας δεχθεί μη δε ακούσει τους λόγους σας, καθώς θα βγαίνετε έξω από το σπίτι του ή από την πόλη εκείνη που δεν σας εδέχθη, την καλά την σκόνη που επήραν τα πόδια σας από τον τόπο εκείνον, ώστε τίποτε από αυτούς να μην μείνει επάνω σα, αλλά και η σημείον ότι δεν έχετε πλέον καμίαν σχέση μαζί των. Δεκαπέντε. Αληθώς σας λέγω, ότι κατά την ημέρα τη κρίσεως θα είναι η επίική η τιμωρία δια εκείνους που έζησαν στην χώρα των Σοδόμων και των Γωμόρων παρά δια την πόλη εκείνη που δεν εδέχθη του απεσταλμένου μου. 16. Ιδού εγώ Κυριός σα, σα θέλω δια να είστε σαν πρόβατα ημέρα εν μέσω αιμοβόρων λύκων προ του οποίου ομοιάζουν οι εχθροί του Ευαγγελίου ή κυριευμένοι από τα άγρια πάθη τη Αρκώ. Αφού λοιπόν τόσο δινή θα είναι η κυριευμενοι απο τα αγρια παθη τη αρκω αφου λοιπον τοσο δινη ειναι η θεση σα. Φροντίσατε να είστε φρόνιμοι σαν τα φίδια, ώστε να μην εκθέτετε τον εαυτό σας εις ανοφελείς και του κινδύνους, και άκακοι και απλείς σαν τα 17. Έχοντες δε μόνον όπλων την φρόνηση και ακακίαν αυτήν, προφυλάτεστε από τους ανθρώπους, διότι θα σας παραδώσουν οι συνέδρια για να καταδικαστείτε από αυτά και στα συναγωγάστον επί παρουσία του λαού θα σας μαστιγώσουν. 18. Και οι συγγεμόνας δέκης βασιλείς θα σας σύρουν ως κατηγορούμενους διεμέ για να δώσετε μαρτυρία περιεμού που να την ακούσουν και αυτοί και οι εθνικοί ώστε να μην προφασίζονται ύστερον ότι δεν ήκουσαν κήρυγμα. 19. Όταν δεν σας παραδώσουν για να προσαχθείτε εις δικαστήρια ή βασιλῆς μη ζαλιστείτε από την ταραχώδη φροντίδα περί του θα ομιλήσετε ή τι θα είπετε. Διότι κατ' εκείνη την ώρα της απολογίας σας θα σας δοθεί από τον Θεό τι θα είπετε. 20. Θα σας δοθεί δε τι να είπετε διότι δεν θα είστε εσείς που θα ομιλείτε τότε αλλά το πνεύμα του Θεού ο οποίο είναι κατά χάριν πατέρα σας. Το πνεύμα αυτό θα λείει μεταχειριζόμενον ως οργανά του σας. 21. Δεν θα είναι δε μόνον οι ξένοι εναντίον σα, αλλά και οι άνθρωποι του σπιτιού σας. Θα παραδώσει θάνατον αδελφός, αδελφό ο άπιστο των αδελφών του που επίστευσαν ει το Ευαγγέλιο, και ο πατέρα ο άπιστος το τέκνον του που επίστευσε, και θα επαναστατήσουν τα άπιστα παιδιά κατά των πιστών γονέων του για να του θανατώσουν. 22. Και θα μισείστε εξακολουθητικό από όλου, Διεμέ. Εκείνο όμω που στα δοκιμασίες αυτά θα δείξει υπομονή μέχρι τέλου, αυτό θα σωθεί. 23. Όταν δεν σα διώχνουν στην πόλη αυτήν. Φεύγετε και πηγαίνετε στην άλλη Για να εξακολουθήσετε εκεί το έργο σας Μη σα περάσει δε από το νου Ότι μπορεί να μη σας υποληφθούν πλέον πόλεις Ή σας οποίε να καταφεύγετε όταν θα σας διώχνουν Διότι αληθώς σας λέγω Ότι δεν θα προφθάσετε να περιέλθετε Όλα σας πόλεις του Ισραήλ Έως ότου επέλθει η δικαία κρίση του ιού του ανθρώπου Που θα τιμωρήσει τους διώκτα σα. 24 Μην παραξενεύεστε δε από τους διωγμούς αυτού. Κάθε μαθητή ενώ όσο εξακολουθεί να είναι μαθητή, δεν είναι ποτέ ανώτερο από τον διδάσκαλών του. Ούτε κανεί δούλο είναι ανώτερο από τον κύριών του. 25. Είναι αρκετόν στον μαθητή να λάβει την ίδια τύχη την οποία και ο διδάσκαλό του. Και πρέπει να μένει ικανοποιημένο ο δούλο εάν λάβει την αυτήν τύχη την οποία και ο κυριό του. Και με, που είμαι ο διδάσκαλό σα και κυριό σα, δεν με καταδιώκουν. Εάν εμέ που με νοικοκήρηση στον οίκων του Θεού Εκάλεσαν βελζεβούλ Άρχοντα των δαιμονίων δηλαδή Πόσο μάλλον θα καλέσουν έτσι σας Που είστε οικιακοί μου 26 Αφού δε από πρωτήτερα ξέβρεται Ότι όπως εδίωξαν και συκοφάντησαν εμέ Έτσι θα διώξουν και θα συγκοφαντήσουν και σας. Λοιπόν μη φοβηθείτε αυτούς Όποια κι αν και ανήπουν εναντίον σας Γρήγορα θα καταπέσει διότι δεν υπάρχει τίποτε σκεπασμένον που να μην ξεσκεπαστεί και τίποτε κρυφόν που να μην γίνει γνωστόν. Και το Ευαγγέλιο λοιπόν, εάν τώρα είναι γνωστόν ίσο λίγους μόνον ή του πολλούς δεν είναι άγνωστον και σκεπασμένον θα γίνει γνωστόν με το κηρυγμά σα και θα φανερωθεί η αλήθειά του. Τότε δε και οι που θα είπουν εναντίον σα, και κατά του κηρυγματός σας θα καταπέσουν. 27. Εκείνο που τώρα σας λέγ Είπατε το δημοσία και εκείνο που ακούετε τώρα μυστικά εις το αυτή κηρύξατε το από τις ταράτσε ώστε να το ακούσουν όλοι. 28. Και επειδή εκείνοι που θα κηρύττουν το Ευαγγέλιο θα καταδιώκονται από τους απίστους μη φοβηθείτε από εκείνου που θανατώνουν θα το σώμα αλλά δεν έχουν τη δύναμη να θανατώσουν θα και την ψυχή. Φοβήθητε όμως ασυγκρήτως περισσότερο των Θεών ο οποίος έχει την δύναμη να ρίψει στην κόλαση και στην αιωνίαν δυστυχίαν του άδου και την ψυχήν και το σώμα 29 και αν ακόμη σα θανατώνουν μην νομήσετε ότι ο Θεός σας εγκατέλειπε και δι' αυτό θανατώνεστε θα Όχι Δύο σπουργίτια δεν βολούνται αντί 10 λεπτών Κι όμως ένα από αυτά δεν θα πέσει νεκρόνη στη γη χωρίς να το επιτρέψει ο πατήρ σας 30 Όσον δε διεσάς Μάθετε ότι ακόμη και οι τρίχες της κεφαλής σας δια μίαν από τις οποίες μικράν ή καμία φροντίδα λαμβάνετε και τον αριθμό των οποίων αγνοείτε όλα έχουν αριθμηθεί. Ο Θεός δηλαδή έχει γνώση και περί αυτών ακόμη των ελαχίστων που σας συμβαίνουν ιστα στα οποία εσείς μικράν δίδετε σημασίαν. 31. Αφού λοιπόν ο Θεός τόσο ενδιαφέρεται για σας και τόσο παρακολουθεί όσα συμβαίνουν, μη φοβηθείτε ποτέ. Διαφέρετε εσείς και είστε ασυγκρήτως ανώτεροι από πολλά στουρθία.